Να σας ανακοινώσω ότι σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε πρώτων εορτών και πρώτα ο Θεός θα επανέλθουμε στις 10, αν δεν κάνω λάθος 10 Ιανουαρίου 9 είναι Σάββατο 9 είναι Σάββατο στις 9 λοιπόν Ιανουαρίου μετά τα Θεοφάνια δηλαδή, Μέρα Σάββατο και πάλι εδώ την ίδια ώρα. Θα σταματήσουμε διότι είναι απαραίτητο λόγω της πολύς εξομολόγησης που έχουμε πλέον εμείς οι και ο χρόνος πλέον για μας είναι πολύ περιορισμένος και η κούραση ανεβαίνει κατακόρυφα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, πρώτα ο Θεό, επαναλαμβάνω, θα επανέλθουμε στι 9 Αφού οι κυρίε λένε είναι Τετάρτη, είναι των θεφανίων. Ναι, Σάββατο 9, μάλιστα. Στη 9, λοιπόν, Σάββατο, 9 Ιανουαρίου. Λοιπόν. Προχτές το περασμένο Σάββατο ο λόγος του Κυρίου η Αγία Γραφή μας είπε ποια είναι η σχέση η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι σχέση εμπορική έως ενός σημείου. Και ανέφερε ο Κύριος ανέφερε ένα παράδειγμα και το παράδειγμα είναι ακριβώς στη σχέση του έμπορου με τον πελάτη. Όπως ο πελάτης όταν είναι πιστός στις συναλλαγές του με τον έμπορο, αποκτάει μία εμπιστοσύνη. Ο έμπορος τον εμπιστεύεται, τον χαίρεται. Ενώ αντίθετα, εάν ο πελάτης είναι κακόβουλος απέναντι στο αφεντι... στο, στον έμπορο, ο έμπορος δεν τον θέλει ούτε καν να τον βλέπει, έτσι και είναι και οι σχέσει του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ο έμπορος. Για να μην τον πούμε έμπορο και χάσουμε και ζημιώσουμε μάλλον καθόλου την αξία του Κυρίου Να πούμε ότι είναι ο δωρεοδότης Αυτός ο οποίος μας δίνει αλλά και μας χρεώνει Είναι αυτός ο οποίος μας προσφέρει Μας δίνει τα πάντα Είναι αυτός ο οποίος μας δίνει και τα μεγάλα και τα μικρά είναι αυτός χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Είναι αυτός ο οποίος πλουτίζει τη ζωή μας και κάνει για μας πολλά έργα καλά προκειμένου να έχουμε εμείς έργα να επιδείξουμε κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Διότι αν βρεθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας κάποια καλά μας έργα αυτά να ξέρετε και να πιστεύετε ότι δεν είναι δικά μας αυτά είναι δώρα του Κυρίου ο Κύριος τα έκανε για μας ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα για να κάνουμε τα έργα εκείνα για να σας δώσω μια ένα παράδειγμα, μια εικόνα εάν πεις στο μικρό παιδί να σηκώσει μια πέτρα μεγάλη δεν μπορεί. Όμως για να του δώσεις τη χαρά ότι σηκώθηκε η πέτρα πας τη σηκώνης εσύ που έχεις μεγαλύτερη δύναμη και έρχεται και το μωρό το παιδί και βάζει και τα δικά του τα χεράκια νομίζοντας ότι και αυτό βοηθάει στο να σηκωθεί η πέτρα. Ε, αυτή είναι η συμμετοχή μας στο κάθε καλό έργο που κάνει για μας ο Κύριος. Εκείνος κάνει το 99% και εμείς κάνουμε το 1% και το 1% είναι απλώς και μόνο η καλή μας θέληση η καλή μας διάθεση για να είμαστε κοντά στον Θεόν και να μην απομακρυνόμαστε από Αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν είναι εκείνος που μας χρέωσε και μας χρεώνει μας χρεώνει κάθε ώρα και κάθε στιγμή με τόσα δώρα τα οποία μας δίνει, δώρα αμέτρητα, δώρα όπως σας είπα, απερίγραπτα, δώρα μεγάλα, τεράστια, ανεκτίμητα, τα οποία όσο και αν προσπαθήσεις να σπάσεις το κεφάλι σου, να τα βάλεις κάτω και να τα ζυγήσεις και να τα μετρήσεις, ο κόσμος όλος δεν φτάνει. Διότι όπως είπα και αλλού, άσε τα άλλα δώρα, άσε τα άλλα δώρα, αύριο θα πας να μεταλάβει αχρά των αχράτων μυστηρίων, όσοι πάτε. Και αλλήμον εκείνος που απέχουν του μυστηρίου, Ίχνος, όχι, όχι, όχι μια κουταλιά, όχι μια κουταλιά, Ίχνος, Ίχνος του σώματος και του αίματο του κυρίου, Ίχνος. δεν συγκρίνεται με τον κόσμο όλον Με τον κόσμο όλο, όλο τον κόσμο, ουράνιο και επίγειο και τον παράδεισο και τον κόσμο του, τον δε, όλον τον κόσμο ένα ίχνος του σώματος και του αίματος του Κυρίου που μεταλαμβάνεις δεν έχει καμία αξία μπροστά όλο ο κόσμος όλος ο κόσμος και ο ουράνιος και ο επίγειος αν λοιπόν η μία Θεία κοινωνία που σου δίνει ο Κύριος είναι ασυγκρήτως βαρύτερη και μεγαλύτερη από όλο τον κόσμο φαντάσου τα άλλα τα αγαθά τα οποία είναι και εκείνα αμέτρητα που σου δίνει Βάλε την εξομολόγηση που θα πας δαιμόνα θα μέσα και άγγελο θα βγεις από μέσα. δαιμόνα θα μπει με τόσες αμαρτίες που κουβαλάμε. Και ο Κύριος θα σε βγάλει άγγελο. Αυτά τα αμέτρητα, τα ασύγκριτα αγαθά μας τα δίνει ο Κύριος δωρεάν. Δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν. Σε χρεώνει όμως. Σε χρεώνει όχι με σκοπό να του τα επιστρέψεις γιατί αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε καν από τη διανιά σου δεν μπορεί να, προ... να, να, να, να περάσει ότι μπορείς να εξοφλήσεις ποτέ τον Θεό για όλα αυτά. Αλλά ο Κύριος σε χρεώνει όσον αφορά τις σχέση σου και σένα με τους άλλους ανθρώπους. Εάν ο Κύριος σου δίνει τόσα φαντάσου πόσα και εσύ πρέπει να δίνεις τους συνανθρώπους σου διότι οι συνάνθρωποι σου είναι ο Θεός πίσω από αυτούς στέκει ο Κύριος ο Κύριος σου τα δίνει όλα και ζητάει από σένα το τίποτα τα εκατό δινάρια που λέει η παραβολή και επομένως εκεί γι' αυτό θα μαζί γιάσει, εκεί θα μαζί ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία εγώ στάδωσα όλα εσύ τι έδωσες εμένα τι έδωσες Ήρθα στο σπίτι σου και αντί να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό μου δώσεις μια κλωτσιά. Αντί να μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί μου δώσεις μια μουτζα. Για να μου, αντί να μου δώσεις ένα, ένα φράγκο, ένα φράγκο μου κλείσε την πόρτα κατάμουτρα. Ενώ εσύ τα έχεις όλα από το Θεό. Του πιστού μα είπε προχτές Όλος ο κόσμος των χρημάτων. Εάν είσαι εντάξει στον Κύριο απέναντι, στι συναλλαγές σου με τον Θεόν, εάν σε αυτά που σου δίνει ο Κύριος και εσύ ανταποκρίνεσαι προς τον συνάνθρωπό σου τέλεια, τότε τίποτα δεν θα σου λείψει. Και το βλέπω αυτό στις εξομολογήσεις αδερφοί μου, το βλέπω. Άνθρωποι που έχουν ακριβώς αυτό το χάρισμα από τον Θεό να ελεούν, αδιακόπως να ελεούν Δεν στερεύει το πορτοφόλι του. Δεν σταματάει. Άνθρωποι τσιγκούνιδε ολοκλέβονται. Δεν, δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω. δεν Και δεν είναι ψέματα, είναι η αλήθεια αυτή. Δεν έχουν. Άμα δεν έχεις για τον άλλον, σίγουρα δεν θα έχει και για τον εαυτό σίγουρα αυτά που θα έχει θα σου φαίνονται ελάχιστα μπροστά στις άφλιες και υπέρογες απαιτήσει του εαυτού σου ενώ αν για τον άλλον φτάνεις τότε σίγουρα φτάνεις και για τον εαυτό σου γι' αυτό είδε τι είπε ο όπως ο να είστε λέει ο λιγαρκής έχοντες διατροφάσκες και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα Μας φτάνουν Λίγο φαγή και ένα στρώμα, άντε και ένα σπίτι να μπορείς να μπαίνει μέσα, που και αυτό το έχουμε. Ε, τα υπόλοιπα είναι προς κατανάλωση. Και όταν λέγω προς κατανάλωση, δεν εννοώ πάλι κατανάλωση σπατάλι. Εννοώ να συντηρείς αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν. Αυτούς που στενάζουν, αυτούς που οδυνώνται και υποφέρουν με πολύτεκνε οικογένειε. Εκεί να στρέφει το μάτι σου. αν όμως είπε ο λόγος του Κυρίου δεν είσαι εντάξει απέναντι στον Θεό στη συναλλαγή σου δεν θα σου μείνει μία ουδέ ο βολός δεν θα σου μείνει ούτε ένα λεπτόν θα ξεμείνεις δεν θα βρεθεί άνθρωπος να ενδιαφερθεί για σένα δεν θα βρεθεί άνθρωπος να σου δώσει ένα νερό αφού και εσύ δεν έδωσες ένα νερό δεν θα βρεθεί άνθρωπος να σου δώσει ένα πιάτο φαΐ την ώρα που θα πεινάς. Γιατί και εσύ όταν είχε γιατί είπαμε νερό ρόδα η ζωή, επάνω είσαι σήμερα και γελάς και χαχάζεις, αύριο όμω θα σε κάτω. Δώσε για να φτάνεις. Δώσε για να φτάσεις και εσύ. Δώσε επάρκεσαι στους μη έχοντες για να επαρκέσεις και εσύ όταν δεν θα έχεις. Θυμάμαι τώρα, θυμάμαι, τι θυμάμαι, τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα παράδειγμα που αναφέρει εκεί η πράξη των Αποστόλων ότι λέγει εκεί κάποτε πέθανε μία κοπέλα η λεγόμενη Ταβιθά ήδη ερμηνευμένη λέγεται δορκά. αυτή λέγει εκεί η Ταβιθά ήταν πλήρης ελεημοσινών και αγαθών έργων, όν Και όταν πέθανε, έστειλαν, ο κόσμος εκεί έστειλαν, να καλέσουν τον Απόστολο Πέτρο, που εκεί κοντά γυρνούσε, να πάει εκεί στην Ταβιθά, να βοηθήσει, να τους παρηγορήσει, αλλά και αν μπορεί να αναστήσει την κοπέλα. Και όταν εμπήκε, λέγει ο Πέτρος μέσα, είδε τι είδε. Τώρα μου το στο μυαλό αυτό Τι είδε Ήσαν λέει μαζεμένοι Όλοι οι χείρε και οι φτωχοί Και τα ορφανά Και κρατούσαν στα χέρια τους λέει, Τα ρούχα και τα αντικείμενα Που τους είχε δώσει η κοπέλα αυτή Ως ο ελεημοσύνη Και έκλαιαν και επεδίπνιο Λέει χιτόνας και η μάτια Όσα επίμετα φτωνούσα η δορκάς Έδειχναν Τους χιτώνες και τα άλλα ρούχα τα οποία τους έφτιαχνε με τα χεράκια της αυτή η ελεήμων κοπέλα γιατί μου ήρθε αυτό στο μυαλό γιατί εφόσον ζεις την ελεημοσύνη αυτά που έδωσες θα τα επιδειχνύουν μεθαύριο μπροστά στο κριτήριο του Κυρίου οι ελεηθέντε από εσά, θα έρθουν μπροστά στον Κύριο και θα δείχνουν αυτά τα οποία εδώσατε τίποτα δεν θα πάει χαμένο και το πιάτο το φαΐ και το ποτήρι το νερό okay. όλα θα μετρήσουν πολύ περισσότερο εάν αυτά τα οποία έδωσες ήταν μεγαλύτερα και αξιολογότερα και πολλοί είχαν μεγαλύτερη έτσι οικονομική αξία όλα θα μετρήσουν και αν οι άνθρωποι τα ξεχάσουν θα έρθει η δίκη η δικαία κρίσης του Θεού να τα παρουσιάσει μπροστά εκεί στο θρόνο και να υπεί ότι αυτά ήσαν τα αγαθά έργα του τάδε και του τάδε και της τάδε προκειμένου να έβρομεν έλεος κατά την ημέρα της κρίσεως. και επίσης μας έδωσε ο Κύριος και ένα ζύγι να ζυγιζόμαστε να ζυγιζόμαστε να βρίσκουμε είπαμε το ειδικό βάρος της πνευματικότητάς μας για να μην είμαστε απερίσκεπτοι στην κρίση και μάλιστα του εαυτού μας γιατί έτσι έχουμε μάθει να κρίνουμε τον εαυτό μας πολύ ελαστικά, τους άλλους όλους με βάναυση θα έλεγα αυστηρότητα εμείς είμαστε οι καλοί εμείς είμαστε τα υποδείγματα το λέμε και μόνοι μας και δεν τρεπόμαστε να το λέμε και εκεί στην εξομολόγηση δεν έχω τίποτα, τίποτα δεν έχω τίποτα, μα καλός, καλός. είμαστε καλοί είσαι καλός μην το λες δυνατά και σε ακούσει ο αγγελός σου και το πει στον Κύριο και μεθαύριο ανοίξει ο στα τα βιβλία σου και θα δω τότε τι καλά είσαι τότε θα ειδώ τότε θα ειδώ τι έχεις να δώσεις τι έχεις να επιδείξεις ενώπιον του Κυρίου εκεί θα ειδούμε πόσο ποια ήταν η πνευματική σου η βαρύτητα τι λέγει ου χαρμόσιν άφρονη χίλιοι πιστά που δεν δικαίω διάλεξε σου δίνει ο Κύριος βλέπεις το δικαίωμα της κρίσης όχι της κατάκρισης της κρίσης Έχει δικαίωμα να κρίνεις το μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε έχει την έννοια μη κατακρίνεις μη καταδικάζεις αλλά το να κρίνεις έχει όλο το δικαίωμα να κρίνει. και τι σημαίνει κρίση κρίση σημαίνει διάκριση κρίση σημαίνει να μπορώ να διακρίνω το καλό από το κακό κρίση σημαίνει να μπορώ να διακρίνω τον άνθρωπο τον καλό από τον κακό να μπορώ να διακρίνω και να κρίνω και να επιλέγω αυτόν ο οποίος μου ταιριάζει αυτόν τον οποίον θέλω να βάλω μέσα στο σπίτι μου θα του βάλεις όλους μέσα στο σπίτι σου θα υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι πρέπει να μείνουν μακριά σου. Οι οποίοι θα είναι για σένα βλαβεροί. Θα είναι επιβλαβείς. Θα σου κάνουν ζημιά άμα μπουν κοντά σου. Και είδες τι λέγει. Ποιο είναι το κριτήριο. Μην πάσεις λέει μέσα στο σπίτι σου τον άφρονα γιατί τα χείλη του θα λένε βλακίε. Μην πάσεις μέσα στο σπίτι σου τον ασεβή γιατί θα αρχίσει να βλαστημάει, θα βρίζει. Θα μαγαρίσει το περιβάλλον. Μη φέρει τον, τον, τον άφρονα μέσα στο σπίτι σου τον ασεβή, διότι αγάπησέ τον βεβαίω τον αγαπάς. Αλλά όχι δεν έχει δικαίωμα να έρθει μέσα στο σπίτι σου. Το σπίτι σου είναι εκκλησία. Και όπως μέσα από την εκκλησία είδατε παλεύουμε τώρα, παλεύουμε, ότι μέσα στην εκκλησία απαγορεύεται να μπαίνουν οι αιρετικοί, οι βλάστημοι, οι εσχροί. Απαγορεύεται. Δεν έχω καμία θέση μέσα στην εκκλησία γιατί διότι είναι βλάστημη Διότι εγώ μπαίνω να δοξολογήσω τον Κύριο Και εκείνος μπαίνει για να τον βλαστημίσει Το σπίτι σου λοιπόν η κατοίκον σου εκκλησία Όπως την αναγράφουν οι γραφές Το σπίτι σου που είναι η εκκλησία η δικιά σου Το ιερό σου τέμενος Που είναι το ιερό σου άσυλο Δεν μπορείς να βάλεις τον καθένα μέσα δεν μπορεί να βάλεις την πόρνη μέσα να πορνέψει μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορεί να βάλεις το βλάστημο να βλαστημάει μέσα στο σπίτι σου. Αν τον αγαπάς, βεβαίως θα τον αγαπάς. Βεβαίως θα τον αγαπάς. Και το βλάστημο, και το ερετικό, και την πόρνη, και το λιστί, όλους θα τους αγαπάς. Για όλους θα προσεύχεσαι. Σε όλους θα ομιλείς. Και με όλους, σε ό, με όλους θα έχεις τις καλές σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά στο σπίτι σου, όχι. Στο σπίτι σου μέσα, το σπίτι σου είναι ιερόν. Θα διακρίνεις λοιπόν ποιος πρέπει να μπει με στο σπίτι σου. Γιατί βλέπεις ο Κύριος μας τα έδωσε γραφτά όλα για να μην, να μην έχεις μεθαύριο να απολογηθεί, να μην έχεις μάλλον για να είσαι αναπολόγητος μεθαύριο. Τι, τι, τι, τι, τι άλλο μα έδωσε ο Κύριος, τι άλλο μας έδωσε. Είδες τι είπε, εσάς τους αποστόλου λέει, αν σας αφήσουν έξω από το σπίτι, «Μαύροι πούνε, μαύροι πούσατε, σας άφησαν όξω εσάς, τους Αποστόλους μου, ε τότε η κόλαση που τους περιμένει θα είναι χειρότερη από τα σόδομα και τα Γόμορα». Έτσι είπε. «Σε άλλους σου λέει ας τους έξω από το σπίτι, σε άλλους σου λέει μη τολμήσεις να τους αφήσεις έξω. Μάζεψέ τους, αυτοί είναι αξιόλογοι, αυτοί θα σου πούν την αλήθεια». Ο άλλο θα σε βλαστιμίσει, ο άλλος θα απειλήσει την ηθική σου υπόσταση, την ηθική του κοριτσιού σου, του αγοριού σου. Πρόσεξε λοιπόν, ποιον βάζεις μέσα στο σπίτι σου. Το λέει και ο Σοφία Σιράκ σε άλλο βιβλίο. Τι λέει, ξέρεις τι λέει. Μη πάντα άνθρωπων ίσαγε τον οίκον σου. Μην του βάζεις όλου μέσα. Μην είσαι αφελής, μην είσαι βλάκα. Μην είσαι βλάκας να ξέρεις να διαλέγεις ποιος θα μπει μες στο σπίτι σου με ποιον θα έχει τη στενή φιλία τη λεγόμενη στενή φιλία αυτά εν ολίγης, είπαμε προχτέ. το περασμένο Σάββατο και σήμερα τελευταίο μάθημα που έχουμε θα προχωρήσουμε εις δύο επόμενους στίχους τον 8 και τον 9 του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος <και> τι λέει εδώ προσέξτε μισθός χαρίτον η παιδεία της χρωμένης ούδαν επιστρέψει ευωδοθήσετε Δύσκολα. Υπάρχουν και τα εύκολα και τα κατανοητά, υπάρχουν και τα δύσκολα, τα δυσνόητα. Η Αγία Γραφή δεν μπορεί να ερμηνευθεί από όλους. Για να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή πρέπει να είσαι Άγιος. Πρέπει να νηστεύσεις, πρέπει να ξενυχτήσεις, πρέπει να κοπιάσεις πνευματικά. Και τότε η Αγία Γραφή είναι κατανοητή από όλους από εκείνους που αγωνίζονται γιατί η Αγία Γραφή δεν θέλει γράμματα η Αγία Γραφή θέλει βίου αγιότητα για να γίνει καταληπτή <κοί> τι λέγει λοιπόν εδώ Μιστός χαρίτων η παιδεία της χρωμένης λόγια παράξενα αυτά όπως και το νόημα είναι παράξενο τι είπαμε προηγουμένως αν έχουμε κάτι καλό τι είναι του Κυρίου του Κυρίου είναι Αν έχεις κάνει στη ζωή σου κάτι καλό αυτό είναι δώρον Θεού από το μικρότερο το λιγιστότερο μέχρι και το ανώτερο ε, Αν έχεις κάποιο καλό οι δυνάμει σου δεν μπόρεσαν να το κάνουν γιατί βλέπεις οι δυνάμει οι αμαρτωλές οι δικές μας οι ανθρώπινες αμαρτωλές δυνάμεις είναι αδύνατες να κάνουν κάτι καλό το καλό έρχεται είναι δώρον Θεού δώρημα τέλειον άνοθεν καταβαίνον εκ του πατρός των φώτων αλλά τι λέει εδώ ο Κύριος Εκείνοι λέει που είναι οι άνθρωποι του Θεού δηλαδή εκείνοι οι οποίοι κάνουν το καλό οι εργάτες του καλού θα πάρουν και επιπλέον μισθό από το Θεό Σου δίνει ο Κύριος το καλό Σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να κάνεις το καλό Σου δίνει ο Θεός τις ευκαιρίες να κάνεις το καλό σου δίνει ο Θεός τα πόδια για να φύγεις από το σπίτι σου γριά γυναίκα και να έρθεις εδώ να ακούσεις λόγο Θεού Σου δίνει ο Θεός την οικονομική ευχέρια ή και την όρεξη και ας μην έχει οικονομική ευχέρια, να βγει από εδώ και να δώσεις μια μικρά ελεημοσύνη εδώ ή εκεί Σου δίνει την ευχέρια και την όρεξη Εάν βέγει τώρα εσύ το εκμεταλλευτείς αυτό που σου δίνει ο Κύριος και εκεί που αισθάνεσαι τα πόδια σου υγιέστατα να μπορούν να φτάσουν μέχρι τον Άγιο Μάξιμο εσύ τα πηγαίνεις μέχρι τον Άγιο Μάξιμο και δεν τα πηγαίνεις πουθενά αλλού στη γειτόνισσα ή στο γείτονα να πιάσει το κουτσομπολιό Γιατί, γιατί για το ότι πήγες στον Άγιο Μάξιμο θα πάρεις και μισθό από πάνω και άλλο μισθό ο Θεός σου τα πόδια ο Θεός σου δώσε τη δύναμη. Εφόσον εσύ βλέπεις την καλή θέληση να εσύ. Να έρθεις μέχρι εδώ θα πάρεις κι άλλο μισθό. Σας έδωσα απλά ένα παράδειγμα. Έτσι είναι η αρετή και ο εργάτης της αρετής. Μόνο σου να κάνεις τίποτα δεν κάνεις. Αν πρέπει να βάλεις και εσύ κάτι αν πρέπει να κουνήσεις λίγο το χεράκι σου είναι απλώς να πεις να αποδεχτείς το κάλεσμα που σου κάνει ο Κύριος και σου λέει να εγώ σου δίνω πόδια σήκω λοιπόν σήκω. εγώ σου δίνω, σου δίνω τη δύναμη να φτάσεις μέχρι τον Άγιο Μάξιμο σήκω και πήγαινε αν εσύ πεις έχω τη δύναμη στα πόδια δεν θα πάω στο Άγιο Μάξιμο θα πάω, θα πάω στο χορό θα πάω δίπλα εδώ, θα πάω σε άλλα σπίτια να αρχίσουμε με τον κουτσομπολιό και την κατάκριση. Τότε την ευκαιρία που σου έδωσε ο Θεός την πέταξε στα σκουπίδια. Ενώ αντίθετα είπαμε εκείνος που θα την αξιοποιήσει την ευκαιρία θα πάρει κι άλλο μισθό από το Θεό. Παράξενα δεν είναι αυτά, παράξενα και είναι παράξενα γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος αδελφοί μου να συλλάβει την αγάπη του Θεού την αγάπη που έχει ο Θεός σε μας όλα μας τα δίνει και εφόσον εσύ τα αξιοποιείς όλα αυτά σου δίνει και πριν θα λέγαμε σου δίνει και επιπλέον δώρα σου δίνει τα λεφτά σου δίνει την υγεία σου δίνει την ώραση και σου λέει κάνε τώρα μια ελεημοσύνη στα έχω δώσει όλα και λες εσύ όχι είναι δικά μου ε τότε τι είσαι για δέσιμο και για την κόλαση αν αξιοποιήσεις αυτό που σου έδωσε ο Κύριος τότε θα πάρεις και επιπλέον δώρα από το Θεό μισθός χάριτον θα πάρεις πολλές χάριτες εάν εκπαιδεύεσαι εκπαιδεύεσαι με τα δώρα που σου δίνει ο Θεός σου δίνει δώρα σε αγιάζει και σου δίνει και επιπλέον επειδή θέλει και σε βλέπει να αγιάζει. μυστήρια πράγματα αλλά βλέπετε είμαστε τόσο ανόητοι που αυτά τα δώρα, τα ύψιστα δώρα που μας δίνει ο Κύριος, ουδέποτε τα κατανοήσαμε. Σου έδωσε ο Θεός λεφτά, σου δίνει υγεία και εσύ τι λες, τα λεφτά είναι δικά μου. Δεν μου τα έδωσε ο Θεός, είδες που λέει τα κόπια μου, ποια κόπια σου ρε, πια κόπια σου ρε βλαμένε, ποια κόπια σου, πια κόπια σου. Να σου δίνει ο Θεός μια αρρώσια, να σου λέγαγω τα κόπια σου. Δώρα του Θεού είναι Σου τα έδωσε ο Κύριος Για να σε μάθει να σε βάλει μέσα θα λέγαμε στο λούκι, Στο λούκι της ελεημοσύνης Να σε ενισχύσει ο Κύριος, να σε βοηθήσει Να μάθεις, να μοιράζεσαι, να δίνεις και στους άλλους να μην χαίρεσαι μόνο εσύ και να στενάζουν οι άλλοι αλλά πολλοί να χαίρονται γύρω σου. Εμείς όμως τα θέλουμε όλα δικά μας. Και ελάτε εδώ τώρα να δούμε παραδείγματα αδελφοί μου. Γιατί καλά τα λόγια, άγια τα λόγια αλλά θα με ρωτήσει ε, αυτά, βεβαίως και γίνανε. Και θα σα αναφέρω. Πάμε τώρα στις σύγχρονες σε σύγχρονε προσωπικότητες. Πατήρ Παΐσιος, πατήρ Πορφύριος, ε, μεγάλες μορφές, άγιες μορφές. Τι νομίζεις, πώς έγιναν άγιες αυτές οι μορφές. Γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Κι άλλοι λειτουργάνε, κι άλλοι είναι παπάδες, αλλά δεν φτάσαν στα ύψη του Πατρός Πορφυρίου. Ο πατήρ Πορφύριος παπάς, ένας όμως, μοναδικός. Τι έκανε εκείνος και τους ξεπέρασε όλους αυτούς. Τι συνέβη, γιατί εκείνος επήρε χάρισμα από το Θεό να μπορεί να σε ακτινογραφεί και όχι μόνο εσένα και όλη σου την οικογένεια και όλη σου τη ζωή να σε ακτινογραφεί από την κορφή μέχρι τα νύχια και να πηγαίνουν άνθρωποι εκεί και να ρωτάει να ρωτάει τι κάνει η γυναίκα σου Γιώργο που πήγε στο νοσοκομείο προχθές και ο άνθρωπος να τα χάνει Παπούλη που το ξέρεις εσύ ότι η γυναίκα μου εμένα μπήκε στο νοσοκομείο Παπούλη που το γνωρίζεις εσύ τι κάνει το κορίτσι σου, τι κάνει το αγόρι σου τι κάνεις εσύ Γιώργο που δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ τι δώρα είναι αυτά από το Θεό. Γιατί μόνο αυτός και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Ιάκωβος, γιατί μόνο αυτοί και όχι και άλλοι. Γιατί. Γιατί. Γιατί συνέβη αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όσο αξιοποίησαν τα δώρα που τους έδωσε ο Κύριος, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αμαρτωλοί άνθρωποι είναι, φτωχοί από πνευματικότητα ήσαν. Ο κύριο τους τα έδινε Τους τα έδινε όμως αυτοί ήτανε, Είχαν εξυπνάδα πνευματική Και αυτά που τους έδινε ο Κύριος τα αξιοποιούσαν Τους έδινε ο Κύριος πέντε φράγκα Κράταγαν το ένα πενγυνταράκι για τον εαυτό τους Και τα τεσσεράμιση τα δίνανε στους στόχους Να πως αξιοποιείται το δώρο του Θεού Σου του έδινε ο Κύριος αϊπνία τη νύχτα Πεταγόταν από το κρεβάτι και έκανε προσευχή δεν πήγαινε ούτε να δει τηλεόραση, ούτε πήγαινε να πιει, ούτε πήγαινε στο κέντρο, αλλά καθόταν μέσα στο δωματιάκι του και έκανε προσευχή. Αξιοποιούσε την αϊπνία που του έδινε ο Κύριος. Αξιοποιούσε την όρεξη που του έδινε ο Κύριος και δεν πήγαινε στα κοσμικά κέντρα και στις κοσμικές απολαύσεις, αλλά πήγαινε η όρεξή του άνοιγε όταν έβλεπε εκκλησίες όταν έβλεπε μυστήρια όταν έβλεπε αγρυπνίες εκεί επήγαινε και εκεί ανασχολείτο και έτσι πήρε τα δώρα της χάρητος του Θεού επομένως να παράδειγμα προς Αυτό αυτός ο οποίος αξιοποιεί τα δώρα που του δίνει ο Κύριος έχει να πάρει κι άλλα δώρα αυτό που έγινε με τους Αγίους αυτού αυτούς τους ανθρώπους τους έδωσε ο Κύριος πέρα από το προορατικό τους έδωσε ο Κύριος κι άλλο χάρισμα κι άλλο το λέει εδώ ούδαν επιστρέψει ευοδοθήσετε. άπλωνα το χέρι τους και όπου ακούμπαγαν, έκαναν θαύμα. Θαύματα σήμερα γίνονται θαύματα, σήμερα θα έρθει κανένα άπιστος εδώ μέσα και θα μας φέρει κανέναν και θα μας λέει πού τα είδατε τα θαύματα, δέστε τους, δέστε τους φυλακή, κλείστε τους μέσα στο Μουρλοκομείο, όπως έκαναν με εκείνον τότε όταν έβγαλαν τον Άγιο Βυσαρίωνα και τον έβγαλαν άλλο. έτσι θα κάνουν και τώρα. Κι όμως γίνονται θαύματα αδερφοί μου. Κι ο Άγιος άνθρωπος όπου απλώσει το χεράκι του γίνεται θαύμα. Διάβασε τις πράξεις των Αποστόλων να δεις τι λέει εκεί. Τι λέει κάτι φοβερά πράγματα. Πράγματα που ούτε ο Κύριος δεν τα έκανε. Ούτε ο Κύριος. Και το είπε ο Κύριος. Εσείς λέει θα κάνετε μεγαλύτερα από εμένα. Εγώ έκανα θαύματα τους λέει πολλά. Εσεί όμω αργότερα εφόσον μείνετε πιστεί σε αυτά που σας λέγω και μίζω να του τον πείσετε Μίζω να, μεγαλύτερα από αυτά που έκανα εγώ Και πράγματι βλέπεις στον Απόστολο Πέτρο, τι βλέπεις Διαβάστε εκεί στον Απόστολο Πέτρο τι, τι, τι είπα εγώ τώρα, διαβάστε σας είπα Συγχωρέστε με, συγχωρέστε με Τι να διαβάσετε τι να διαβάσετε. πότε να φτάσετε στο σπίτι να δείτε τηλεόραση τώρα εσεί. Τι σας δω εγώ διαβάστε Αφήστε τα. Τι λέει εκεί στι πράξεις των Αποστόλων, Τι λέει, Τι λέει? Έβαζαν λέει του του χάμου ξάπλα, ξάπλα. Σκιά. Τους έβα... Μπράβο. Σκιά. Ή να κάνει σκιά του Πέτρου επισκιάσει. Και περνούσε ο Πέτρο, ούτε του κοίταγε καθόλου, ούτε του κοίταγε. Και περνούσε η σκιά του επάνω από του αρρώστου εκείνου και περνουσε ο πετρο ουτε τους κοιταγε καθολου ουτε του κοιταγε και γίνονταν αρρωστους εκεινου και συγκονοταν και γινονταν καλα Πόσο μεγαλύτερο θαύμα θέλεις. Πόσο μεγαλύτερο θαύμα θέλεις από αυτό. Να σηκώνεται να περνάει η να περνάει η και ο άρρωστος να γίνεται καλά. Πόσο άλλο μεγαλύτερο θαύμα θες από αυτό. Θέλεις να δεις άλλο θαύμα. Θέλεις να δεις άλλο θαύμα. Τι θεραπεύει, τι, τι σήμερα δεν θες να δεις σήμερα πήγε να δεις ένα κοκαλάκι ένα κοκαλάκι από έναν Άγιο ποιον Άγιο όποιον να είναι ένα κοκαλάκι πήγες το προσκύνησε, ούτε καν το άνοιξες την Αγία Κάρα του Αγίου Ανδρέου εδώ κάτω πήγαινε την έχουν βάλει δε την το γυαλί επάνω έτσι και πας και προσκυνήσει κάποιο με πίστη εγώ όσο ήμουν εκεί προϊστάμινος που να κάτω στον Αγιατρέα πόσα θαύματα είχαν γίνει πάρα πολλά το ένα το κλασικό το, το, το, το, το... πανθομολογούμενο ήταν η ευωδία η οποία ερχόταν από την Αγιακάρα η ευωδία από ένα κόκαλο να βγαίνει τόση ευωδία τι συνέβη τι συνέβη εμένα ρωτάς τι συνέβη να τι συνέβη ο Άγιος Άνθρωπος Αυτός που εκμεταλλεύτηκε Τα δώρα του Θεού Και ο Θεός του δώσε κι άλλα Αυτό συνέβη. Εδώ στην Πάτρα Είναι ένα παιδί Μένει εδώ στην ενορία Του Αγίου Νικολάου Τον πατρόν. Το παιδί αυτό ήταν ανάπηρο Χέρια και πόδια ανάπηρο Δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου Το πήγε υποβασταζόμενο Τέσσερι, να φανταστείτε. Άλλο του βάσταγε το ένα χέρι, άλλο το άλλο χέρι, άλλο από τα πόδια, άλλο από το κεφάλι. Τέσσερι το βάσταγανε για να μπορεί να, πάνε, να, να, να, να το πάνε εκεί πέρα που έπρεπε να το πάνε. Αυτό το παιδί είχε μία πίστη στον πατέρα Παίσιο όσο ζούσε ο πατέρα Παίσιο. Σα το λέω τώρα να δεις αυτό που λέει εδώ ο στίχο. Ουδαν επιστρέψει. Ευοδοθήσετε όπου αγγίξει το χεράκι του Άγιο, Γίνονται θαύματα. Όλα ερχόνται κατευχήν, δηλαδή πήγαινε στον πατέρα Παίσιο, ξαναπήγαινε, ξαναπήγαινε. Ο πατήρ Παίσιο, όπω και όλοι οι Άγιοι, ξέρετε, κοιτάνε να αποφεύγουν τη δόξα των ανθρώπων. Δεν σαν και εμά, έτσι. Είδα την Παναγία, βγήκε, παλονίζει την Ελλάδα. Όλοι φωνάζει είδα την Παναγία. δέμονα Δε είδε, δεν είδε στην Παναγία. Όποιο βλέπει την Παναγία και είναι άξιο να δει την Παναγία, κάθεται μέσα στο κελί του και δεν μιλάει καθόλου. Στο κελί του κάθεται και δεν το λέει πουθενά. Οποιοδήγησε την Παναγία και πάρει τους δρόμους δεν είδε γιατί δεν είστε καλά του. Του λέει ο Πατριμαϊκό: Φύγε, του λέει, φύγε, φύγε. φύγε. Πήγαινε στου παπάδες εκεί κάτω να σε διαβάσουν. Λέει, Εγώ δεν μπορώ να σου τόσο, δεν μπορώ, εγώ δεν είμαι παπάς Όχι, λέει παππούλια, λέω εγώ σε σένα θα έρχομαι. Ρε, πήγαινε κάτω, όχι, εδώ. Όχι Κάθε, κάθε δεύτερη εβδομάδα Αυτό στο Άγιον όρο. Κούτσα κούτσα έτσι όπως τον πηγαίναν τέσσερι, Τέσσερις Τον πηγαίνανε να τον πάνε εκεί στο κελί Ρε φύγε ρε άνθρωπε Μη με μου λέγεις μη με βασανίζεις Του λέγε όχι εδώ, εδώ Δεν πάω πουθενά Βρήσε με βάραμε, κάνε με ότι θες εγώ δεν φεύγω από εδώ Ρε άνθρωποι του Θεού Κάνε αυτό που σου Όχι τίποτα Κάποτε λοιπόν Πήγε τελευταία φορά. Ούδαν επιστρέψει ευωδοθήσετε. Έτσι. Ούδαν επιστρέψει. Δέπισε η επιμονή. Πήγε λοιπόν παπούλι, Τι θα πάλι ρε του λέει. Ήρθα να με κάνεις καλά. Ρε πήγαινε δεν μπορώ να σε κάνω εγώ καλά ρε. Πήγαινε παπά δεν θα σε κάνω καλά στον κόσμο ρε. Θα σου δώσω να ξεομολογήσω τίποτα. Φύγε. Όχι. Και για πρώτη φορά λέει. Ξηκώνει έτσι που με βαστάγαν λέει αυτοί όρθιονε. Δεν είναι εδώ ο Κύριος που είμαστε μαζί. Ο Κύριος Αλέκο που με πηγαίνει πολλές φορές με το αυτοκίνητό του. Δεν είναι εδώ να σας πει. Μόλις λέει ήμουνα εκεί όρθιος με βαστάγαν ορθών. σηκώνει το χέρι του λέει και μου δίνει μία στην πλάτη. Άγιε ρε, του λέει άτε πήγαινε θα γίνεις καλά του λέει πήγαινε. Μόλι του έκανε αυτή την κίνηση... Έφυγαν. Από το κελί του πατρός Παϊσίου μέχρι να πάει στις Καριές ήταν, είναι 20 λεπτά Μέχρι να πάει 20 λεπτά περπάταγε μόνος με τα πόδια και τα χέρια του ελεύθερα Είναι εδώ στον Άγιο Νικόλωμε Υγιέστατος Εδώ τον βλέπω πολλές φορές Του λέω πρόσεξε μαύριο μου του λέω Πρόσεξε μην ξεχάσεις την ευεργεσία του Κυρίου Πρόσεξε μην ξεχάσεις την ευεργεσία του Κυρίου Εδώ μένεις τον Άγιο Νικόλωμε μέχρι μου λέει να φύγω ο ίδιο που το έχει αφηγηθεί μέχρι να φύγω από το κελί του γέροντα και να πάω στο πάνω στις Καριές να πάρω το λοφορείο να φύγουμε είχα γίνει καλά περπάταγα μόνος με τα πόδια μου ούδαν επιστρέψει ευωδοθήσετε όπου αγγίξει ο Άγιος Ποιος είναι ο Άγιος, τι ήταν ο Άγιος Σπυρίδων που γιορτάζει σήμερα, τι ήταν, άνθρωπο άνθρωπος ήτανε, αμαρτωλός άνθρωπος όπως είμαστε όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι μάλιστα, αμαρτωλός άνθρωπος. Μα τότε πώς έγινε Άγιος, τα δώρα που του έδινε ο Κύριος τα αξιοποίησε αδελφοί μου και γι' αυτό ω μισθόν της αξιοποίηση επήρε την αγιότητα ο Άγιος και βλέπει σήμερα πά για πήγαινε εκεί να δεις χίλια πόσα μέτρα, μέτρα, μέτρα, με τα δάχτυλα μέτρα 1700 χρόνια και να φανταστείτε ο Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων είναι μέλος της πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου δηλαδή το 325 ήταν ήδη επίσκοπο. να πέθανε το 350 για βάλε λοιπόν από το 350 μέχρι τώρα πόσα είναι 1660 χρόνια Α ε, μην πω 1700, 1660 χρόνια, δεν δε μπορώ καθόλου να κάνω το κομπιούτερ. 1600 τόσα χρόνια. Και είναι άφθαρτο. Δεν σου λέει τίποτα αυτό. Τίποτα δεν σου λέει. Δεν σου λέει τίποτα. Τι ήταν, άνθρωπο ήταν, αμαρτωλό άνθρωπο αλλά αξιοποίησε τα δώρα της χάριτος του Κυρίου και να πάμε και στον τελευταίο στίχο το δεύτερο στίχο και να τελειώσουμε και εδώ προσέξτε γιατί εδώ είναι για το κουτσομπολιό που όλοι είμαστε μέσα όλοι εγώ δεν θα πω μόνο εσείς οι γυναίκες τάξη, μπορεί εσείς να είναι η δικοτητά σας για πολλές από σας. εγώ το έχω το έχω το, το, το, το, το το έχω, το έχω, ελεηνός το έχω και να έχω να έφτιαστε να, να, να μου το πάρει ο Κύριος το πάθος αυτό, το έχω λοιπόν το κουτσομπολιό, τι λέει τι λέει εδώ ο στίχος ως κρύπτη αδικήματα ζητεί φιλίαν ως <Ρι> δε μισή κρύπτην διήστηση φίλους και οικίους το ξαναδιαβάσω ως yeah. κρύπτι, αδικήματα ζητή φιλία Είδε κάτι να γίνει στη γειτονιά σου είδε κάτι να κάνει η τι είπα μην πάμε μακριά μην πάω στη γειτόνισσα είδε κάτι να κάνει η νύφη μην πας και το πεις την πεθερά Κρύπτε αδικήματα, είδες τι λέει, κρύπτε αδικήματα, ως κρύπτη αδικήματα, κρύπτε το αδίκημα που είδες, εμείς όχι μόνο δεν το κρύπτουμε, διαλαλούμε. όχι δεν το διαλαλούμε, το διαλαλούμε εκεί που ξέρουμε ότι θα γίνει ζημιά, εκεί το διαλαλούμε, είδες κάποιος να κάνει κάτι, Ας πούμε που λένε για το καλό λέει το πα για το καλό Έχεις καλή διάθεση μάλιστα Πήγαινε λοιπόν τον στο τον ίδιο Τον ίδιο ναι μη μιλάτε, μη μιλάτε Τον ίδιο Πήγαινε πια τον ίδιο Και πες του έλα εδώ Έλα εδώ κύρια μου εσύ που έκανες αυτό Δεν είναι παιδάκι μου σωστό αυτό που κάνεις Πρόσεξε μαζεψω Τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις Θα σε μάθει γειτονιά Δεν είναι πιο έντυπο, Δεν είναι πιο καλό το καλύτερο. το καλύτερο έτσι θα παραξηγηθώ λέει άμα το πάω στην, πάω στην ίδια μην πάω στην ίδια πήγαινε και πιάσε τη μάνα της τη μάνα της αν πιάσει τη μάνα της η μάνα δεν θα βγει να διασύρει το παιδί της έτσι δεν είναι πήγαινε να στη μάνα της βρέ κυρα, Γεωργία βρέ Γεωργία Κουστούλα πώ σε λένε έλα δω, ρε, παιδάκι μου είδα την κόρη σου και έκανε αυτό, σε παρακαλώ μην το μάθει η γειτονιά και γίνεται ξεφτύλα εδώ πέρα, πήγαινε μάζεψε την πες τίποτα αν έχεις καλή διάθεση αν έχεις καλή διάθεση αν θες να περιμαζεύσεις το κακό αλλά εσύ ούτε στην ίδια πας ούτε στη μάνα της πας ούτε στην αδερφή της πας ούτε, στο, ούτε, ούτε στον πατέρα της πας ούτε στον παπά της ενορίας πας που πας στην πεθερά, στην πεθερά, στην ύφη που άλλο που δεν θέλει περιμένει, πώς και πώς περιμένει, στα νύχια στέκει, στα νύχια να βγει όξο, όξο να πά να διαλαλίσει την ύφη της να διαλαλίσει την πεθερά της. Ως κρύπτια δικήματα <κυρίζει> ζητεί φιλία είδες κάτι φύλαξέ το μάτεις στο στόμα σου μην πει τίποτα πάρ' το στον τάφο σου αν πράγματι λέει ζητείς φιλία αν πράγματι λες, ισχύει αυτό που λες για το καλό αν είναι για το καλό όντως μην πειλά τίποτα απολύτως, μα ποιος σε νοιάζει εσένα. είδες κάτι κάνε ποζεντώδες και σηκούκε σου είπε κανείς, σου ανέθεσε κανείς να κάνεις δίκη σου ανέθεσε κανείς να κάνεις δικαστήριο όχι, τελείωσε σταμάτα και πήγε. τι λέει παρακάτω ως δε μισή κρύπτην εάν λέει δε σου αρέσει να κρύπτεις τα αδικήματα τότε σου αρέσει κάτι άλλο σου αρέσουν οι τσακομοί Διείστηση φίλους και οικείου. <Συκλή> Τότε σου αρέσει να βάλεις βόμπες Μέσα στα σπίτια και να διαλύεις Τον άντρα από τη γυναίκα Το παιδί από τη μάνα Την τη ύφη από την πεθερά το, το, το, το, το όλο, όλο το σόι να το διαλύσεις Να μην μείνει, να μην μείνει τίποτα να ποιο είναι το κουτσομπολιό Η κατάκριση η λεγωμένη Την οποία η Άγιοι Πατέρες πως την παρουσιάζουν την κατάκριση πως την παρουσιάζουν Ως αποκύημα μαμίσους. Αυτός που κατακρίνει και κουτσομπολεύει Μόνο αγάπη δεν έχει μέσα Γιατί αν έχει αγάπη Γιατί το παιδί σου το κουτσομπολεύεις το παιδί σου, το παιδί σου Την κόρη σου Τι είναι η κόρη σου, τι είναι η κόρη σου. Αγία είναι Σχέσει έχει Αγία είναι Αγία είναι Δεν ναι, είναι Αγία Είδες τι λε! Την είδα παππούλη Ήρθε σε μένα, σε μένα. Ήρθε Η φ ув ίδια. Την είδα παππούλη λέει Να γυρνάει με κάποιον Τι να πάνα από τώρα Να πάνα από τίποτα στον άντρα της Να πάνα από τίποτα στην πεθερά της Παναγία, Παναγία. Α είναι η κόρη σου ε. Αν ήταν η σου Τι θα έκανε. Είναι η κόρη σου ε Είναι η κόρη σου και στενάζεις τώρα και ανησυχείς. Μη μαθευτεί. Μη βγει τίποτα. Και ήρθε να το πεις στο πνευματικό. Ε, λοιπόν, όπως αγαπάς την κόρη σου, να αγαπάς την κόρη του καθενός, να αγαπάς και το κορίτσι του γείτονα, να αγαπάς και την πεθερά, να αγαπάς και την ύφη, να αγαπάς όρους τους αγαπάς. Εάν θέλεις πραγματικά να έχεις χάρη και ευλογία από τον Θεό, Όποιο αγαπάει τη φιλία κρύπτει τα αδικήματα όποιος του αρέσουν οι έρηδες και οι τσακομοί τότε του αρέσει η διαπόμπευση τότε του αρέσει το κουτσομπολιό η κατάκριση και γι' αυτό αγαπητοί μου αδερφοί να φυλαγόμαστε από τέτοια πάθη από τέτοια λάθη από τέτοιες αμαρτίες αν θέλουμε όντως να είμαστε και ευάρεστοι ενώπιον του Κυρίου είδε τι είπε σου όρεξη να κατακρίνεις, να κατακρίνεις, βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχεις μέσα στο μάτι σου. Σου όρεξη, σου βάζει ο διάολος όρεξη, όρεξη. Είδες τι κάνει. Δεν κατάλαβες όμως, κοιτάς με το ένα μάτι, το άλλο μάτι έχει ένα δοκάρι μέσα. Βγάλε το άλλο το δοκάρι μέσα από το μάτι σου, για να μπορέσει να διακρίνεις καλύτερα τα δικά σου τα αμαρτήματα. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Ο Θεό ήταν μαζί σα. Εύχομαι καλέ εορτέ και πρώτα ο Θεό, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, πρώτα ο Θεό θα επανέλθουμε στι 9, 9 Ιανουαρίου. 9 Ιανουαρίου, μάλιστα.